Μπρος Η συνέντευξη του Γερμανού δημοσιογράφου με τον παπά την τον έκανε τον παπά Αλλιώς έχει μάθει και ο παπάς <χε> Πάνω πάνε να στήσουν τη δικιά τους διαπλοκή εδώ πέρα Να τους γλύφουν σε κάθε κανάλι που πάνε στην Ελλάδα Λέει να το παίξω λίγο Δημοκράτης να πάω και έξω και καλά χαλαρός Ε δεν του βγαίνει το χαλαρός Ε, βαρουφάκι, βαρουφάκι. Εσύ το movie star, είδε τι κάνει. Αυτό το μαγκά, εμεί οι μαγκάκε το πιστέψαμε ότι θα πολεμήσει στην Ευρώπη. Όχι, όλοι μα. Εγώ τον έβλεπα να σου πιστέψω. τον πίστεψε, μιλώντας, το πιστέψαμε, αυτοκριτικά μιλώντα, το δέχομαι. Φαντασία ήταν ο, ο, ο μαγκά. Ξέρει τι κάνει σήμερα. Πάει στην Αγγλία, σε όλε τι πολιτείε, να πιέσει τον κόσμο, λέει, να μην φύγουν από την Ευρώπη. Άκου το <laughs> μαγκά, <μάκα>, ρε Γαμώτη. <γαμότυρο. laughs> Και εμεί λέγαμε του πολεμάει, του λέγεται. Ε, ρε, τι κάνει το χρήμα. Αυτό λέγατε. Ε, ε, νομίζω στην εκμένη περίπτωση η δόξη. Έχει μεγαλύτερη σημασία από το χρήμα, αλλά οκ. Okay. Διευθυντά μου, μιλάμε τη σπουδαία στη στάδια, ε Γιατί, τι έχει. Έχουν μπλοκαριστεί όλα. Έρχονται οι επενδυτέ. Α, νομίζω να κατέβηκα για επανάσταση. Όχι, ρε Μακά, δεν είμαστε εμεί για τέτοια. Τώρα έβγαλε πάνω από 25 βαθμού. Ποιο θα κάτσει να ασχοληθεί, ρε Μακά. Σωστό. Μπορεί να είναι όμω επαναστατική ανάπτυξη να γίνει. Και... Να γίνει μια επανάσταση του καπιταλισμού. Δηλαδή, να είμαστε ευχαριστημένοι και η αποδο πλευρά, επανάσταση και ο καπιταλισμό να ξανανθίσει. Ότι θα ασχολιόμαστε με το πανηγυράκι του Eurovision για το όνομα του Θεού, πια. Για το όνομα του Θεού. Το καναβαντολικό ζήτημα. Είναι και αυτό ένα θέμα, βέβαια. Ότι ασχολιόμαστε με τη μαλακία Αλλά όπω Όσο... και να έχει, τα ράζει όταν βλέπει ε... κάτι τόσο οργανωμένο και στιμένο Ναι, εμένα ξέρει με τα φίλε. Όχι. Ότι βλέπω την καθημερινή νεολαία. Βλέπω από τα, από τα παιδιά μου που είναι βυθισμένα μπροστά σε μια οθόνη και ασχολούνται λέω αυτό το λόγιο για την κάθε μαλικία Και είναι αποχαυνομένα εκεί και δεν συμβαίνει δεν τίποτα με την καθημερινότητα. Το μόνο που του νοιάζει είναι αυτό. Πήγα σε ένα μαγαζί γιατί έσπασα το τηλέφωνό μου να πάω να πάρω ένα άλλο και έβλεπα το πανηγυράκι του κάθε παιδιού εκεί μέσα. Και λέω αυτά τα παιδιά τα οποία ούτε δουλεύουν ούτε τίποτα. που πλησιάζουν τα λεφτά και σχολούνται με τα hi-hui κινητά, τα τελευταία τεχνολογία κλπ. Και, και μετά ακούω και βλέπω γύρω μου τη φτώχεια και την εγκομιρία και κάτι. Και απ' την άλλη τη χλειδί και τη τσαπατσουλιά και τον το, το χαδερμισμό των υπόλοιπων. Πού στα Αυτό συνηθίζει όταν χάρε τη να ξεχνά και που είσαι και που ξεκίνησε <laughs> κάποιοι προηγούμενοι για σένα, αυτό ήθιστε αλλά υπάρχει Είχε. δρόμος μέχρι να ξαναβρεις ταυτότητα, Είχε να θυμηθείς σημαντή. τη ρίζα υπάρχει Είχε. δρόμος συγκεκριμένο. πρέπει να περάσεις να επιστρέψει τις ρίζες και στα βασικά Με. η αποχάβνωση είναι ένα κομμάτι του δρόμου ο δρόμος αυτός είναι γεμάτος από χάβνωση αποχάβνωση, αποφασίστε είναι γεμάτο από πολλά κύριε τηλέφωνα, να μιλήσω λίγο εδώ στην για Παραμύθια λέτε στον να, φασίστε και κοκκουμούλια την ίδια θα γέννησε. Να πήκε για το ολοκαύτωμα το του Στάλιν που, που σκότωσε 10 εκατομμύρια Ουκρανού. Εσεί τι είστε, απλό φαν τη Eurovision. Όταν λέτε ένα τι διαβάζετε. Και τα κουμούλια του Στάλιν και αυτά φασισταλιά ήταν. Μάθε, ουκρανικό ναι, μάθε. Εντάξτε, τέτοια στήριξη στην Ουκρανία ούτε ο Ότι είναι. Βαθιά γνώση της ιστορίας έχεις, ε! ε. Όσοι μα***κίες, εγώ νόμιζα ότι τώρα μη... λέμε μα***κίες, αλλά δεν είναι μα***κίες! Είσαι βαθιά oh, γνώση okay, της ιστορίας! Okay, okay. Δεν λες τώρα τυχαία πράγματα! Εγώ φασισταριώ κομμούνη, σαν αυτού δεν γίνουμε! Ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλον! Εσύ φασισταριώ σαν ποιους είσαι! Δεν θες να γίνει σαν για αυτούς, αλλά σαν θες να γίνεις! Ρε παπέρα, από τη μία σα ακούω. Απα, απα, αποστόλη. Ε, ε, ρε παπέρα, αποστόλη. Σα ακούω που μιλά εσύ στου γένου και μου έρχεται να πούμε από τα γέλια να πέσω φάτου. Απ' την άλλη μου τη δίνει γιατί είσαι κομμουνάκι. Πέσει, καλά σου λέει η γυρία. Σου λέει πριν η γυρία που είχε βάλει. Τι καλό είδατε από του κομμουνιστέ να πούμε. Ε, εντάξει, δεν είδαμε καλό του κομμουνιστέ. Από ποιου υποστηρίζετε ότι είδαμε καλό. Από μόνο από μία κατάσταση. Από Παπαδόπουλο. Γιατί δεν το λε να συντηνοηθούμε. Η Χούντα έφερε καλά, να το πούμε αυτό. Το καλύτερο καλό που πέρασε Το <κάλεσι> καλύτερο καλό, με αυτή τη γλώσσα. Το καλύτερο καλό. Το καλύτερο καλό, μα δεν είναι το καλό. Γιατί αν είσαι ο μορφωμένο <σχυρια> θα υποστήριξε. Η καλύτερη εποχή που πέρασε ναι. ήταν η εποχή τη ευθαετία στην Ελλάδα. Κυρίω. Ευημερία, χαρά, ευτυχία και λεφτά στον κόσμο. Καλό απόγευμα. Γεια σου, φίλε, δεν περνάει. Περαστικά, ε! Καλά 40, Έλα, γεια. Ναι, αποστόλη. Έλα. Έχω πρόταση για την επόμενη Eurovision. Για yeah, πες Αλοποιήσουμε τον όρκο του Τερματοσφαλίτη. Ενδιαφέρον, μου φαίνεται. Ποιο ο... θα τραγουδάει, η γυναίκα του Μιχαλολιάκου, του Άδωνη ή ποιο. Ναι, θα μπορούσαν και ντουέτο. Μιχαλολιάκο και άδωνι, ή Μιχαλολιάκο και Βορύδη, ξέρει. Είναι και η εταίρε. Οι γυναίκε του, μην το πα έτσι, οι γυναίκε του να και πιο καθαρή φωνή. Σεξισμό. Σεξισμό, σεξισμό. Είναι σε τέτοιο. Ναι. Ναι, καμπάρι μου σε πέτυχα στο τέλο εκπομπή. Οριακά. Οι, καλά. Έτσι ο φασισμός δηλαδή των κομμουνιστών και των αντισάπτυτων είναι διαφορετικός. Γιατί άκουσα εκεί ένα μακάρι <συριζεύε> <συριζεύε> <συριζεύε> εκεί υπουργό, να λέει ότι θα τον βάλει, λέει, τρία μέτρα καλά από τη γη. Ήθελα να το πω την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, αν αυτό Άρα που αυτή την είναι Για να να Σου. Πετάγεται μετά και λέει μάζι το σκύλο δίπλα σου, εννοούσε εμένα. Ποκοίνη την ώρα κανονικά έπρεπε να σηκωθώ απάνω και να πάει τρία μέτρα κατά από τη γη. Ακούπρε μω***, εγώ μάτει ο... κημενικός λέω τώρα γι' αφαντάσματο. Τι είσαι εσύ, άσχετος είσαι, mm. αλλά τέλος πάντων. Μωρί κιλότα. Τι είπατε, τι είπατε. Αυτά τι είπατε πολύ, Πούτρα. Να είσαι το διάλογο με τον Χάμπο που σ' άκουσα. Μαλκιά, μα... άκου να δει. Εγώ. Δεν ακούω, σα αφήνω. Δεν μου αρέσει ο τρόπο. Έλα, είσαι, είσαι ο Ρένο να μη, ξέρω θα πέσει. Αν το λέει αυτό, μα κανένα κασυντιάρι, θα το σκοτώνανε και επί τόπου. Δηλαδή, αυτό λέω, εντάξει, και αυτοί μα κασυντιάρι, δεν υπάρχει, Αλλά και οι κομμουνιστέ όμω. Π... Γιατί επιτρέπετε, δηλαδή, αυτή να το λένε, τη Yeah. και τους άλλους να τους βάζουν να άμα τους χωρούν μέσα καρδιτεία δεν να μπει φυλακή από το καρδιτεία το α** σε άλλα καθιστοντα ενδεχομένως που θα νοηρευόσουν αλλά οκ okay. είμαστε ακόμα στη φάση που ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει περίμενε πρεμα α** άμα το έλεγε ένας χρησαυγίτης τι θα γινόταν άστε δυάλα από εδώ χάμο πήρες δεν πέρας πέσεις χρησαυγίτες ενώπιον του κινού ρε μα... Ότι που θα, θα κάτσω κανένα. να συγκρίνω τον βλαμμένο Σιριζέο με τον δολοφόνο. Το μέλος εγκληματική οργάνωση. <Ρι> θα συγκρίνουμε το ίδιο. Εσύ λες ότι ο υπουργό απλά είναι βλαμένο Σιριζέος. Έχει σκοτώσει. Όχι ρε Μαρκά, σου λέω. Είναι... Ένα Λεβεντομαλάκκα <Ρι> Νταΐς από την Κρήτη τύπου. <Ρι> <Ρι> <Ρι> αυτό <Ρι> είναι. <Ρι> Άμα <Ρι> τον βάλει κατά από τη γη και το θάψει, <Ρι> να μιλήσουμε στην ίδια βάση. <Ρι> Επειδή μεν έχουν βάλει <Ρι> κατά από τη γη κάποιου, και <Ρι> ο είναι απλά ένα Λεβεντομαλάκασ. Ρε σε φεύγει και δεν απαντάζει. Πού θα πω εδώ. Εγώ θέλω να καταδικάσει και του δύο μα**κα Δεν καταδικάζω τη βία από πια προέρχεται. έρχεται Να καταδικάζεις και τους εισαβίδες μα**κα αποστόλοι και τους κομμουνιστές Για να συνεννοούμαστε ότι ο Πολάκης δεν είναι κομμουνιστής Τον καδρούκαλο να τον το έχει δηλώσει και ο ίδιος άρα είναι Ο Πολάκης δεν έχει πει ποτέ είμαι κομμουνιστής, ένα βελουχιότη έχει εντάξει Θα δει Φεραρακεί. και γκόμενες με μπλουζάκι του Τσε με στρασάκια πάνω Εντάξει ή του Λένιν. Έλαρα Αποστόλη, στόλε, είναι ο φρέμεια για πάντα. Ακούτι σκέφτηκα. Σκέφτηκα παλιέ τηλεπτικέ διαφημίσει με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον Τζίπρα. Δηλαδή δεν ξέρω να θυμάσαι ένα που έλεγε Σέβα! Hey, ή το άλλο που έλεγε βάση μετά με τα επιτρά σίγουρα πράγματα. Ποιο θα φάγει σίγουρα πράγματα ή το άλλο που έλεγε "Μαλακτικό 2 σε Τώρα ΣΥΡΙΖΑ. Μημό 3 στην ένα. Η πιο χρήσιμη διαφήμιση από τα παλιά ήταν έχει λεφτά. Κάντα ομόλογα του βάφτα. Και τσέπη, όλο πώς... ο ηλήθιο κόσμο και εκεί ξεκίνησαν όλα να ξέρει. Και το άλλο που έδιγε, έλα Λέκο, πόσα θα δω στον κόσμο, πόσα. Καλά, αυτό ηλεκτρονική έλα. ήτανε, αθανατική ηλεκτρονική. Ε... Άλλη καλή διαφήμιση ήταν για το χρηματιστήριο πολύ καλή διαφήμιση, τσίπησε πολλοί κόσμος και εκεί. Άγκια ζωντανή μιλή, διαφήμιση ήταν ο Σιμίτης τότε και ο, ο Γιάννος. Αυτή ήταν η ζωντανή που... διαφήμιση, τα χειράζονταν το σποτάκι, αλλά έγινε και αυτά. Ε... Κάτι, ρε. Έλα. Γιατί βάλετε όλοι πανταχόφαι για τον τσέπτα που ξεχάσει να δυλώσει ένα σπιτάκι έρθο. Πανταχόθε σε μένα, εγώ σε δεν ξαφίσει εναν έτσι. Γιατί είστε τέτοιο και μου λε πανταχόφεν. Έτάξει, ένα σπιτάκι ξεχάσει ένα δυλώσει στο πεδίο φίλε. Και εντάξει σα είπε και ένα ψεματάκι ότι δεν πληρώνει έφια γιατί είναι στο νίκιο. Αν είχε πει αυτό το ψεματάκι μόνο, νομίζω δεν θα σχολιάτε κανεί. Κατά επειδή είχε πάρα πολύ καλό μελετητή στην ιστορία το φλαμπουράρι. Εντάξει ο φλαμπουράρη θέλει ακριβώ αυτό το μαλάκα τον ελληνικό λαό. Ότι είπε ο αντρέα για το καθόλου με τη δήμητρα. Θυμάσαι. Ότι τα λεφτά μου τα έδωσε τότε ποιο. Ο παππούλια. Και τι τον κάναμε. Πρόεδρο Δημοκρατία. Λογικό μου φαίνεται. Άρα, μην παραξενεύεσαι μετά που κάναμε και τον Μπροκόπη. <Κι> Ήμουνα προσφάτω τώρα στο Λονδίνο. Και κάπου ποιο μίλησε για τα ανάκτορα του Μπάκιχαμ. Και έκανα παραλληλισμό με τα ανάκτορα του Πάκιχαμ. <Απλώς>, του Πάκιχαμ. <Buckingham>. Γιατί εμεί τα <θα> κλείνουμε. <Κιχαμ> Ένα θα έχουν ανοιχτά. Ο πρωθυπουργό μα ο κύριο Τσίπρα, του αρέσουν τα ταξίδια. Του αρέσουν τα ταξίδια. Κάνει πολύ παρέα με τον μπάκι <σίλιο> τα λεφτά και τα βρίσκουν ώρα, <σίλιο> το τσουγκράνε λίγο, το τσούσνε. Να σε χαρώ. Αφού του αρέσουν τα ταξίδια, λοιπόν, νέο παιδί είναι τώρα, θα του αρέσει και το σεξ, φαντάζομαι. Δεν έχει χρόνο, δεν βγαίνει, μάνα μου, δεν βγαίνει. <σίλιο> δηλαδή, του αρέσει το σεξ όταν γίνεται αυτό από Ευρωπαίο μόνο. Έχει μια, σχετικά μια παθητική στάση το θέμα. Μπράβο, λοιπόν. Αφού του αρέσουν τα ταξίδια. Του αρέσει και το σεξ. Πρέπει να παναμπι, να ησυχάσουμε, λοιπόν, και εμεί που μα αρέσουν να γ Σε χαρό, πάδι, λοιπόν, 28, 29, 30, έχουμε πλήγες ως Άντα. Πιστεύω να αξινήσω το αξιντζίς και να ψηφίσει η Μαυρίκη. Σε έπιασα. Κράτα με. Σε κρατάω. Τι είπε, Γεωργο Βασίλη, ότι υπάρχουν νόμοι και κανόνες. Η θέλετε να θέλετε. καταλύσουμε, θέλουμε να καταλύσουμε τη νομιμότητα Όχι σε αυτή τη χώρα και ο κάθε κ. επενδυτής, κ. Γιατί αν δεν τι να καταλάβετε, τι δεν καταλαβαίνετε. Έδιδια. Υπάρχει και Σύνταγμα. Όχι η Το άλλο σύνταγμα που λέει ότι το κράτο που χρειάζεται να παρέχει. Ποιο είναι το άλλο σύνταγμα. Α, αυτό που καταπατούμε, ναι. Ναι, ναι. Παιδεία, εργασία, σε όλου του πολίτε. Καλά το τώρα, Παλιά. Παλιά. Παλιά. τώρα. Παλιά. Τώρα έχουμε έκτακτη συνθήκη, έκτακτη συγκυρία. Δεν ισχύουν αυτά. Ήπιθε εννοη φωτίου. Έχει ανασταλεί το σύνταγμα. Έχει πάει λίγο παραπέρα, α πούμε. Όσο παραπέρα. Όσο τραβάει. Θέλει και ε, σύνταγμα, ε, ζώα. Ε, το σύνταγμα, σύνταγμα σα μάρανε. Ή σαν για σύνταγμα. Να έχουν σύνταγμα ή να μην έχουν. Αφού δεν είχαν, γιατί να έχουν.